Κεφάλαιον Γ, σελίδα 753, στήχη 1 5. Ο Παύλος επιτιμά τους γαλάτας. 1. Ο ανόητη γαλάτε, ποιος σας εβάσκανε διατασπρόδου σας εις την πίστην και την αρετήν, ώστε τώρα να μην πίθεσετε εις την αλήθεια σεις εμπρός στα μάτια των οποίων καθαρά και με κάθε ακρίβιαν εζωγραφήθη δια του κηρύγματος που εκάμαμεν μεταξύ σα ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένο. 2. Και για να σα πείσω ότι μόνον πονηρά και διαβολική συνεργεία έφερε την σημερινή οπισθοδρόμησήν σας, δεν θα χρησιμοποιήσω πολλούς συλλογισμούς και αποδείξεις. Τούτο μόνον θέλω να μάθω από εσάς. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα ελάβατε από την τήρηση των διατάξεων του νόμου ή διαμέσου του κηρύγματος στο οποίο εμπιστεύσατε. Αναντιρήτως τα ελάβατε διότι ακούσατε και πιστεύσατε στο κήρυγμά μας. Τρία. «Είστε λοιπόν τόσο πολύανόητοι. Αφού εκάματε αρχήν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, καταλήγετε τώρα στην τήρηση των διατάξεων του νόμου που έχουν να κάμουν με την σάρκα και όχι με την αναγέννηση της καρδίας. Τέσσερα. Τόσα ευεργεσίες που ελάβατε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τας ευεργετήθητε ανωφελώς και εισμάτιν. Και να ήσαν μόνο μάτιν, όχι δε και προζημίαν και πνευματικήν κατάκρισήν σας». 5. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος σας χορηγεί πλουσίως την χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενεργεί μεταξύ σας έργα υπερφυσικής δυνάμεως, σας χορηγεί και ενεργεί ταύτα λόγω του ότι ετηρήσετε τον νόμο ή διότι επιστεύσατε στο κήρυγμα, βεβαίως διότι επιστεύσατε.